Ιερός Ναός Παναγίας Λαοδιδύτριας. Ομιλία Πατέρα Βαρνάβα, 7 Φεβρουαρίου 2011. Το όνομα του του ιού, και του, και του πνεύματος ἁλιθίες, υποδοκούπα των των τα των των των των των των των των των των των των των και των των και των λοιπόν χθες ε, στο Ευαγγέλιο διαβάσαμε την ιστορία της Χαναναίας που ζήτησε από τον Κύριο να κάνει καλά την κόρη της και ο Κύριος ε, δοκίμασε την πίστη της και την αγάπη της με το να αντιδρά και να αντιστέκεται στο αίτημά της. και να δίθει μια επιτιδευμένη περιφρόνηση για να φανεί η πίστη της. και πραγματικά ο τρόπος που αντέδρασε η Χανανέα επιβεβαίωσε την αρετή της και φάνηκε ότι η αρετή της ήταν ότι είχε καρδιά μέσα από την αγάπη που είχε για την κόρη και την επιθύμη της να γίνει καλά δεχόταν και την προσβολή από τον Κύριο. Οι άνθρωποι μπορούν να διακριθούν σε δύο κατηγορίες. Σε αυτούς που λειτουργούν από καρδιάς όχι απλώς με το συνέστημα, αλλά με έναν τρόπο ταπεινό και αυτούς συνήθως τους λέμε οι άνθρωποι που έχουν καρδιά δεν εννοούμε έναν συναισθηματισμό και μια ιδιοσύγκρασία χαρακτήρως αλλά καρδιά έχει ο άνθρωπος ο οποίος βγαίνει από τον εαυτό του αντιλαμβάνεται τον άλλο και με προσωπικό κόστος έρχεται σε κοινωνία με τον άλλον άνθρωπο αντιθέτως δε η άλλη κατηγορία ανθρώπων είναι ο εγκέφαλικό άνθρωπος, όχι πρέπει, ότι πρέπει να είμαστε εγκεφαλοι, γιατί και η καρδιά η πραγματική έχει νου, έχει λογική. Αλλά ο άνθρωπος ο εγκεφαλικός είναι αυτός που λειτουργεί με υπολογισμούς, έχει τους φόβους, τις ανασφάλειες, μεθοδεύει κάτι, αποσκοπεί σε κάποιο συγκεκριμένο στόχο και έτσι οργανώνει τη ζωή του. Ε, ο άνθρωπος της καρδιάς και ο άνθρωπος της αγάπης είναι αυτός ο οποίος δεν έχει ανασφάλειες ε, παθολογικές ε, είναι άνθρωπος που δείχνει εμπιστοσύνη ενώ ο άλλος ο άνθρωπος, ο εγκέφαλικό σας τον ονομάσουμε έτσι είναι αυτός ο οποίος έχει ανασφάλειες φοβίες και θέλει να κυριαρχεί πάνω στους άλλους ανθρώπους έτσι πλησιάζουμε και τον Θεό όταν δηλαδή δεν εμπιστευόμαστε τον Θεό ως πατέρα μας τότε όταν δεν ακούει τα αιτήματά μας αντιδρούμε. Δεν έχουμε υπομονή. Θα μπορούσε η Χανανέα στην αντίδραση του Κύρου να πει: αφού δεν κάνει καλά την κόρη μου, δεν θα σε απασχολήσει ο άλλο, αλλά σε φέρω άδικο και να σταματήσει ιστοριακή. Όμω ο άνθρωπο που έχει αληθινή αγάπη και όχι υπολογιστική αγάπη. Μπαίνει στην περιπέτεια να ρισκάρει τη σχέση, να ρισκάρει τον εαυτό του και να πληγωθεί και να πονέσει. Μόνο ο άνθρωπο, ο οποίο είναι έτοιμος να πληγωθεί, μόνο ο άνθρωπο που ρισκάρει να πληγωθεί και δεν φοβάται την πληγή, γιατί ποθεί κάτι πιο δυνατό που είναι η κοινωνία με τον άλλον άνθρωπο, η κοινωνία με το άλλο πρόσωπο. Αυτός ο άνθρωπος είναι σε θέση να ζήσει αληθινά. Ε, στη ζωή μας συναντούμε ανθρώπους και εμείς είμαστε σε τέτοια ίσως θέση που προτιμούμε μια σχέση κοινωνική απλώς που εξαντλείται σε ένα επιφανειακό πλαίσιο και δεν είμαστε έτοιμοι να ρισκάρουμε τίποτα από την καρδιά μας δεν θέλουμε να χάσουμε ποτέ και θέλουμε πάντα να είμαστε κερδισμένοι. Και έτσι αδυνατούμε να έχουμε μια βαθιά και ουσιαστική σχέση. Είναι σημαντικό να μην είμαστε πρόχειροι. Ούτε επιφανειακοί, ούτε εύκολοι. Αλλά να βλέπουμε τα πράγματα στην ουσία τους και να ξεκαθαρίσουμε πρώτα με τον εαυτό μας ποια είναι τα κίνητρα προσέγγισης ενός ανθρώπου και ποιος είναι ο λόγος σχέση. αυτό που είναι βάσανο είναι η μοναξιά αλλά η μοναξιά δεν εντοπίζεται τόσο σε ένα πλαίσιο εξωτερικό αν μας πλησιάζουν κάποιοι άνθρωποι αν μιλούμε με κάποιους ανθρώπους λίγους ή πολλού. Αλλά η μοναξία έχει να κάνει στο βαθμό που η καρδιά μα έχει κοινωνήσει με μια άλλη καρδιά. Και δεν είναι όμω συναισθηματικά απλώς, αλλά το όλον μα, η ουσία μα είναι σε θέση να εκτεθεί εναντί κάποιου και η ουσία εναντί κάποιου, κάποιου άλλου ανθρώπου να εκτεθεί εναντί μα και να αισθανόμαστε ότι μα καταλαβαίνει κάποιο, δεν μα απορρίπτει. Καταλαβαίνουμε κάποιο και δεν τον απορρίπτουμε. Αυτό είναι θεραπεία. Αυτό είναι λύτρωση. Αυτό είναι ελευθερία. Αυτό κάνει και ο Θεός μαζί μας στο βαθμό που το Θεό το πλησιάσουμε έτσι. Καταλάβνετε ο Πατέρας μας που μας συγχωρεί και μας αποδέχεται όπως είμαστε και το βιώνουμε αυτό Αυτό είναι η αρχή της πληματικής ζωής. Λέμε ότι έχουμε φίλους, ότι αγαπούμε ανθρώπους. Αυτό δεν είναι αληθινό ελάχιστοι μπορούν να, κλει... να ονομαστούν φίλοι μας οι δικοί μας άνθρωποι και ξέρετε είναι ανάλογα πώ ο καθένας εννοεί την φιλία ο καθένας πως εννοεί την σχέση το τι ποιότητας σχέση και φιλία έχουμε εξαρτάται από κάτι πολύ πιο βασικό στο βαθμό που έχω φι... ανάλογα με την ποιότητα φιλίας σε σχέσεις που έχω με τον εαυτό μου ανάλογα τέτοια σχέση έχω και με τους άλλους Αν με τον εαυτό μου είμαι θα είναι και η σχέση μου. Αν με τον εαυτό μου δεν είμαι, δεν είμαι σοβαρός και ουσιαστικός δεν θα είναι και η σχέση μου σοβαρή και ουσιαστική. Αν είμαι κλωδισμένος και βρακιγνωμένο στου εγωισμούς μου. Στην ιστοβολία μου στου υπολογισμού μου. Τέτοιου είδου θα είναι και οι σχέσει με του άλλου ανθρώπου. Αν είμαι ένα ψυχρό άνθρωπο που έχει εντοπίσει το κέντρο τη υπάρξεω του στο λογισμό του, λογισμού. Με του λογισμού θα πλησιάζει τον άλλον άνθρωπο. Του άλλου ανθρώπου. Τέτοιου είδου θα είναι οι σχέσει του. Αν ένα άνθρωπο έχει αναπτυχθεί εσωτερικά, πνευματικά, ψυχικά, δηλαδή έχει μέσα του ε, αναπτύξει μια εσωτερική ποιότητα που δεν έχει να κάνει απλώς με μια βελτίωση του χαρακτήρα αλλά έχει να κάνει με το ξεκαθάρισμα της υπαρξιαστικής του προ... τοποθέτησης και προσέγγισης αναλόγως τέτοιου είδους σχέση με τους άλλους ανθρώπους. Δεν κρίνεται η ποιότητα με εξωτερικά κριτήρια αλλά με αυτά τα κριτήρια. Επομένως, στο βαθμό που εμείς εξελισσόμεθα στον βαθμό που δουλεύουμε τον εαυτό μας με αυτή την έννοια τότε μπορούμε να μπούμε και στην θέση του άλλου ανθρώπου και να έχουμε ουσιαστική σχέση. Ένα απλό παράδειγμα. Μέσα μας τι έχουμε ξεκαθαρίσει για να το πούμε και πιο διαφορετικά. Για μας τι έχει η αξία. Η ανάπτυξη του προσώπου μας δηλαδή η τιμή του είναι μας και ο σεβασμός της εσωτερική μας καταστάσεως που έχει να κάνει που έχει να κάνει με, τον, με την δυνατότητα να βρούμε νόημα ζωής ή με την επιδίωξη ενός ατομικού κέρδους όπως το ο καθένας ανάλογα λοιπόν θα βγει και η πράξη μας να το πούμε ακόμη διαφορετικότερα μέσα μας ξεκαθαρίσαμε ότι η ζωή είναι η κοινωνία και η σχέση με τον άλλον ή μέσα μας Έχουμε πιστεί ότι ζωή είναι η αναγνώριση από τους άλλους, το κέρδος, προσοφέλεια του ατόμου μου. Έχουμε δηλαδή ξεκαθαρίσει μέσα μας ότι η χαρά είναι να δίνουμε ή να παίρνουμε. Να δίνουμε την καρδιά μας, να μοιραζόμαστε το είναι μας με τον άλλον άνθρωπο ή να παίρνουμε και να λαμβάνουμε από τους άλλους. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Αυτά λοιπόν μας λέει λίγο πάνω κάτω το γεγονός με τη Χανανέα και γι' αυτό ο Κύριος επένεσε την πίστη της. Πάντως η επιμονή της Χανανέας παρά την απόρριψη που φαινομενικά έδειχνε ο Κύριος δείχνει και σε μας ότι οφείλουμε να επιμένουμε στη ζωή. Όχι μόνο στην πνευματική ζωή σε σχέση με τον Θεό αλλά και στη σχέση με τους ανθρώπους, όταν απογοητευόμεθα, όταν εκτιθέμεθα, όταν προσβάλλεται η εμπιστοσύνη που έχουμε, που δείχνουμε στους ανθρώπους, όταν συναντούμε πράγματα τα οποία δεν τα περιμέναμε, πρέπει να καταλάβουμε ότι δεν πρέπει να φεύγουμε από τις σχέσεις, αλλά να επιμένουμε, να προσπαθούμε. Γιατί όλοι έχουμε τις αναπηρίες μας. Η αίσθηση ότι είμαστε αδικημένοι συνήθως είναι ένα παραμύθι. Απλώς κρεμίζονται τα όνειρά μας, προσβάλλονται οι στόχοι μας, γι' αυτό νιώθουμε αυτή την απογοητεύση. Εάν φέρουμε όμως ότι κι εμείς είμαστε αδύναμοι, έχουμε τις δικές μας αδυναμίες, είναι πολύ σημαντικό... Να επιμένουμε στις σχέσεις. Δηλαδή ο ταπεινός δεν είναι αυτός που λέει έτσι ας πούμε πόσο αμαρτωλός είμαι. Ο ταπεινός είναι αυτός που δεν απογοητεύεται για τους άλλους ανθρώπους. Που δεν απογοητεύεται από τις συμπεριφορές των άλλων ανθρώπων και επιμένει και προσδοκεί σε κάτι καλό που μπορούν να βγάλουν. Δηλαδή ο ταπεινός είναι αυτός που δεν επιλέγει την φυγή γιατί αισθάνεται πληγωμένος. Ο ταπεινός είναι αυτός που αισθάνεται ίσως πληγωμένος, αλλά επιμένει και ελπίζει στους ανθρώπους που έχει δίπλα του ή απέναντί του ότι κάτι καλό μπορεί να βγει κάτι καλό μπορεί να βγάλει ο κάθε άνθρωπος. Ο ταπεινός δηλαδή είναι αυτός που δεν κλείνει ποτέ την πόρτα του στους άλλους ανθρώπους. Χθε μετά τη λειτουργία ήρθε ένα. Ένα παλικάρι παντρεμένος. Έχει ένα παιδάκι και η γυναίκα του είναι έγκυο στο δεύτερο. Είδα τη φάτσα του, μιλά τη λειτουργία και του λέω: Ρε Φίλε, του λέω, μοιάζει σαν έναν ταλέπορο παντρεμένο, βασανισμένο που προσπαθεί να πει στον εαυτό ότι είναι ευτυχισμένο. Είναι σαν αυτόν τον ευτυχισμένο ταλέπορο. Και του λέω: Τι συμβαίνει, Τι είναι ασύ, λέει, να συμβεί, τώρα η γυναίκα μου, τώρα είναι και έγκυο και τα νεύρα τη. Ε, και λέω εσύ, έβαλα και κοιλά. Βλέπω, γυμνάζεσαι καθόλου. Με γυμνάζει η γυναίκα μου. Μα ασκεί την υπομονή. Και εσύ του λέω, Τι κάνεις φαντάζομαι, βάζει φωνέ. Καλά, πλάκα μου κάνει. Μπορεί να βάλει φωνέ στη γυναίκα, αγγίο. Κάνω υπομονή, λέει. Κάνω υπομονή και με το παιδί και λοιπά. Βλέπουμε λοιπόν ότι σε μία σχέση ο άνθρωπος αναπτύσσεται. Λιένει γίνεται πιο στρόγγυλος αλλά το σημαντικό δεν είναι απλώς κανείς να κάνει υπομονή γιατί έτσι πρέπει να κάνει αλλά κάνει υπομονή γιατί έχει επίγνωση ότι το οφείλει αυτό στη γυναίκα του και στα παιδιά του γιατί την αγαπάει δεν το κάνει από αγκαρία δεν το κάνει γιατί δεν έχει άλλη λύση αλλά το κάνει γιατί αγαπά τον άνθρωπό του και αυτή η αγάπη δεν είναι κατηστατικό. στο βαθμό και στην ποιότητα αγάπης που έχουμε έχουμε και τη δυνατότητα υπομονής και αυτό μας ελευθερώνει. Πιο απλά να το πούμε. Έχω μία σχέση. Είτε είναι συζυγία είτε είναι μία φιλική σχέση. η μία συναδελφική σχέση. Η λύση σε μία δυσκολία που μου βγάζει ε, η σχέση δεν είναι να καταπιέσω τον εαυτό μου να συγκρατήσω τις αντιδράσεις μου για να φέρω μια ειρήνευση στο περιβάλλον μου αλλά η πραγματική ε, αληθινή τοποθέτηση είναι πια να κατανοήσω τον εαυτό μου να μπω στη θέση του άλλου να το δω με ευσπλαχνή, αληθινή και αυτή η υπομονή που θα κάνω δεν θα είναι καταπίση, θα είναι ελευθερία. Για να μπορέσει η υπομονή που, να, που κάνω να είναι ελευθερία προϋποθέτει επίγνωση. Επίγνωση του άλλου ανθρώπου, επίγνωση της σχέσεως και επίγνωση του εαυτού μου. Εμείς συνήθως κάνουμε πράγματα χωρίς επίγνωση, έτσι. Ανεπίγνωστα. Βλέπω κάτι ότι προκειμένου να μην έχουμε φασέρεις τώρα να μην μιλήσω. Τι σημαίνει ας, προκειμένου να έχουμε φασεί, ας μην μιλήσω. Αυτό είναι ό,τι χειρότερο. Ό,τι πιο μη χριστιανικό. Το χριστιανικό προϋποθέτει μια εσωτερική επίγνωση να αποκτήσω έναν λόγο μέσα που με πείθει ότι αξίζει τον κόπο να γίνει αυτό και ότι αυτό είναι αγάπη και ανάπτυξη. Εμείς όμως μένουμε σε ένα εξωτερικό πλαίσιο τυπικό τι λέει ο Χριστός, μην οργιζόμαστε ωραία. ο άλλος με ξεσκίζει και έδωνα για να οργίζουμε και μέσα μου τρώχομαι και δεν καταλαβαίνω γιατί και μάλιστα νιώθω και αδικημένος και βγάζω τα άλλε επιθέσεις στη συνέχεια μετά από κάποια άλλη, άλλη στιγμή η ιστορία και γι' αυτό θα μιλήσουμε σήμερα για τη συγχώρηση δεν είναι απλώς να μην κάνω φασέρα να μην οργιστώ αλλά και να ξεχάσω να ξεχάσω οι μερομινίες που έγιναν τα επεισόδια που με τάραξαν. Που σημαίνει και συναισθηματικά να ξεμπλοκάρω και να ξεφύγω από τις αρνητικές μνήμες των σχέσεων που με πλήγωσαν. Αυτό προϋποθέτει επίγνωση. Και εκεί στη σύγκρουση αν θέλει ο άνθρωπος ή καθυλώνεται σε μια αγνοία ή στη σύγκρουση αρχίζει να καταλαβαίνει και τον εαυτό και τον άλλο και η έννοια τη συγγνώμης και τη συγχώρησης είναι να καταλάβει τον άλλο και να με καταλάβει να έχουμε κοινή γνώμη να βρισκόμαστε στον ίδιο χώρο τον ίδιο εσωτερικό πνευματικό χώρο και άρα το κακό που γίνεται η αδικία που γίνεται είναι μια θαυμάσια ευκαιρία να γίνει αυτό στον βαθμό που δεν υπάρχουν αφορμές συγκρούσεων και στο βαθμό που δεν, τα πράγματα όλα πάνε μια χαρά, είναι τραγικά. Δεν μπορεί ποτέ ο άνθρωπος να οριμάσει και να καταλάβει τι γίνεται. Και είναι μια χαρά, όχι γιατί είμαστε Άγιοι, γιατί είμαστε, δεν είναι, κα, είμαστε πολύ θαυμάσιοι υποκριτές. Όταν τα πράγματα πάνε μια χαρά, ή είμαστε Άγιοι, πράγμα που φαίνεται απιθανό, ή είμαστε πάρα πολύ ωραίοι θεατρίνοι. Και παίζουμε ένα θέατρο σκοπιμοτήτων, μεθοδεύσεων και καλή επικοινωνία. Η σχέση δεν είναι απλώ επικοινωνία, η σχέση η πραγματική δεν ορίζεται από τους τρόπους επικοινωνίας, αυτό είναι επιφανειακό επίπεδο σχέσεως. Η πραγματική σχέση είναι μια βαθιά σύνδεση πεπιθύσεων και συναισθημάτων με τον άλλον άνθρωπο και κατανόηση της πραγματικότητάς του. Έναν άνθρωπο δεν τον γνωρίζουμε μόνο με τα εξωτερικά του στοιχεία και χαρακτηριστικά Τι ύψος έχει, πόσα κελά είναι, τι περιφέρεια έχει Τι επιτυχία έχει, τι εφία έχει, πώς μπορεί να χειρίζει τα πράγματα Αλλά έναν άνθρωπο από εκεί τον ορίζουμε Αν μπορέσουμε να εισπράξουμε την ουσία του Και η ουσία του είναι κάτι παραπάνω και έξω από αυτά τα εξωτερικά χαρακτηριστικά Ακόμη η ουσία της άνθρωπου είναι και έξω και από τη δημοσιογκρατήным του χαρακτήρα του και ο χαρακτήρας ενός ανθρώπου είναι τα εξωτερικά του στοιχεία. Η ουσία ενός ανθρώπου από ,τι Δηλαδή, τι σημαίνει η ουσία ενός ανθρώπου από Το κέντρο του είναι του που είναι στραμμένο. Η ελευθερία του, το αυτεξούσιόν του, η θέλησή του προς τα που έχει δοθεί. Αυτό ορίζει ενός ανθρώπου. Η εποχή μας που είναι ηθικιστική και υποκριτική και νομικιστική δεν μπορεί να αντιληφθεί αυτό το πράγμα. Κρίνει τον άνθρωπο από τι ενέργειές του. Μα η ενέργεια του ανθρώπου μπορεί να είναι μια εκτροπή από την ουσία του. Αυτό που πραγματικά είναι. Άρα δεν, δεν ταυτίζονται πάντα οι ενό ανθρώπου με την ουσία του προσώπου του, μπορεί ένα άνθρωπο που έχει πολύ καλό περιεχόμενο να κάνει βλακίε. Λόγω αδυναμιών τη στιγμή οτιδήποτε δεν ορίζει αυτό την ουσία ενό ανθρώπου. Γι' αυτό όταν λέμε σχέση σημαίνει να καταλάβω το πραγματικό κέντρο του ανθρώπου που είναι. Που είναι στραγμένη η ελευθερία του. Έτσι λοιπόν θεωρούμε πως μπορούμε να έχουμε κοινωνία με έναν άνθρωπο και στο βαθμό που έχουμε τέτοιου είδους επίγνωση μπορούμε να εννοήσουμε και την συγνώμη γιατί με άλλους όρους η συγνώμη είναι καταστροφική όχι απλώς ωφέλιμη δεν είναι αλλά είναι και καταστροφική να δούμε ένα κείμενο του Αγίου Χρυσοστόμου να το σχολιάσουμε και να, να πάμε παραπέρα όσο μας παίρνει ο χρόνος πάντως περιληπτικά θα μπορούσαμε να πούμε πως η ουσία της πνευματικής ζωής είναι η συγγνώμη. Η ουσία μιας ζωντανή σχέσης είναι η συγγνώμη. Το κέντρο της αγάπης είναι η συγγνώμη. Το πιο ερωτικό γεγονός είναι η συγγνώμη. Χωρίς ο άνθρωπος να έχει το θάρρος και την δύναμη αυτής της επιλογής, δεν μπορεί ουσιαστικά να συνδεθεί με κανέναν άλλον άνθρωπο ο άλλος τρόπος σύνδεσης του ανθρώπου, έξω από τη συγγνώμη είναι ο νόμος και ο φόβος αλλά ποτέ ο νόμος και ο φόβος δεν οικοδομεί σχέση αν εμείς έχουμε τη σιγουριά ενός ανθρώπου που μας συγχωρεί ό,τι και αν κάνουμε Ό,τι και αν κάνουμε έχουμε τη βεβαιότητα ενός ανθρώπου που μας συγχωρεί, ό,τι και αν κάνουμε αυτό είναι αποδέσμευση από την κτητικότητα από τις εξαρτήσεις μας ελευθερώνει και τότε μπορεί να αναπτυχθεί αλήθινα η σχέση όταν έχουμε όμως τον φόβο, τι θα κάνουμε γιατί φοβούμεθα την αντίδραση του ανθρώπου μας τότε είναι αδύνατον να γίνει ουσιαστική αυτή η σχέση. Στο βαθμό όπου δίνουμε εμείς τον δικό μας άνθρωπο, τα περιθώρια, να κάνει ό,τι θέλει, και εμείς έχουμε τη διάθεση να του συγχωρέσουμε, ό,τι θέλει δίνουμε. Δηλαδή, του δίνουμε τη δυνατότητα ελευθερίας. Αλλά όχι μια ελευθερίας εκμετάλλευσης, ιστερόβουλης, ένα άνθρωπο όμω που έντιμα και υπεύθυνα κινείται στην ελευθερία. Αν επιτρέψουμε στον άλλο την ελευθερία και δεν μπορεί να υπάρξει ελευθερία, αν δεν αισθανόμαστε ότι άλλο, αν κάνουμε λάθο, να μα συγχωρέσει. Εμεί λέμε ότι του δίνω ελευθερία το άλλο. Ναι, αλλά αν κάνει αυτό, δεν το συγχωρώ. Δεν είναι ελευθερία αυτό. Ελευθερία σημαίνει να δώσω στον άλλο, δηλαδή είναι, δεν μπορεί να υπάρξει ελευθερία χωρί συγγνώμη πιο απλά. Ο να έχει την άνεση να μην με φοβάται. Αυτό είναι ελευθερία. Να έχει την άνεση στην είναι ο του. Αυτό είναι ελευθερία και αυτό είναι συγνώμη. Γι' αυτό δεν μπορεί να υπάρξει ούτε συγνώμη χωρίς ελευθερία, ούτε ελευθερία χωρίς συγνώμη. Να δούμε λοιπόν τι λέει ο Άγιος Χρισσόστομος. Αυτό λέει αποτελεί παρηγοριά για εσάς που βρίζεστε Βρίζεστε, βρίζεται και ο Θεός Χλεβάζεστε, χλεβάζεται και ο Θεός Περιφρονείστε, περιφρονείτε και ο Κύριος μας Και σε αυτά αμέ, Παίρνει μέρος μαζί μας και Αυτός Δηλαδή να υβρίζεται Ενώ στα αντίθετα όχι, δηλαδή να βρίζει ο ίδιος Διότι ποτέ δεν έβρισε άδικα Μακριά μια τέτοια σκέψη Ούτε γενικά χλέβασε ούτε αδίκησε Δηλαδή, ο Άγχο όμω μια πνευματική διάσταση στην έννοια τη συγγνώμη και λέει, λέει: Χλεβάζεσαι, βρίζεσαι. Αμά και ο Θεός τα έπαθε και δεν ε, ε, ανταπέδωσε αυτό το κακό. Γιατί εσύ στενοχωρήσει κατά κάποιον τρόπο. Τι σημαίνει, λέει, μα έβρισε ο άλλο και κάτι πάθαμε. Τι πάθαμε, πάθαμε τίποτα. Μα περιφρόνησε ο άλλο, δεν δηλαδή, μα έδωσε την τη, τη τιμή που θα θέλαμε. Ε, και τι έγινε. Δηλαδή. Τι σημαίνει όταν ο άλλος μας ενοχλεί, μας βρίζει, μας αδικεί. Ο τρόπος που αντιδρούμε, ο τρόπος που ενοχλούμεθα δείχνει κάτι. Ασφαλώς ως άνθρωπος μπορεί να ενοχληθούμε. Αλλά ο τρόπος ενοχλησίσμας μα δείχνει πολλά πράγματα για τον εαυτό μας. Αν ας πούμε για μας φανεί αυτό το σημαντικότερο πράγμα, το μεγαλύτερο κακό, σημαίνει ότι δεν έχουμε καθόλου αυτοεκτίμηση δεν αγαπούμε καθόλου τον εαυτό μας. Είμαστε, έχουμε λήψεις μέσα μας. Συναισθηματικές, αλλά και πνευματικές. Δηλαδή, αν όμως ο άνθρωπος το δει πολύ απλά, δηλαδή το θεωρήσει φυσικό, κατά κάποιο τρόπο, με αδίκησε, με περιφρόνησε, με έβρισε. Εντάξει, δεν έπαθα κάτι. Αυτό δείχνει υγεία. Όσο και αν φέρετε παράξενο. Αντιθέτως δε δείχνει πολύ εγωισμό που ο εγωισμός κρύβει τη μειονεξία μας. Επομένως ο τρόπος που αντιδρούμε στις ενοχλήσεις των άλλων ανθρώπων ή στις ενοχλήσεις του συντρόφου μας αυτό αποκαλύπτει την ψυχολογική και πνευματική μας κατάσταση. Αυτό δείχνει την ανοριμότητά μας ή την οριμότητά μα «Μην νομοθετήσει, λέει, νόμου αντίθετου με τον Θεό, αλλά υπάκουσε εκείνον. Δεν είσαι εσύ πιο αγαθό από εκείνο που μα έπλασε. Λέει, α έχουμε νόμο αυτό που έθνη ο ίδιο, γιατί μα γνωρίζει πάρα πολύ καλά. Είναι ο πατέρα μα, μα έπλασε. Ξέρει ποιο είναι το σωστό. Και είπε, όταν βρίζεσαι, δείξει υπομονή. Όταν αδικήσαι, όταν χλευάζεσαι, τον περιφρονείσαι. «Συ λέγει, το ανταποδίδω τι βρεσιέ, για να μην γίνει άχρηστο. Και λέει ο άλλο: Εντάξει, εγώ δεν έχω πρόβλημα, δεν με πειράζει, αλλά αν εγώ τον αφήσω να βρει, αυτό θα γίνει χειρότερο, θα γίνει άχρηστο. Άρα πρέπει να αντιδράσω για να μην πάθει κακό. Και λέει ο Άιτσο: Σωστό, μα αυτή είναι παραμύθια. Ξέρει εσύ καλύτερα από τον Θεό. Λέει: Σι, λοιπόν, φροντίζει περισσότερο από αυτόν. Αυτά τα λόγια είναι αποτέλεσμα του πάθου τη σκληρότητα τη και της προσπάθειας να νομοθετείς αντίθετα με τον Θεό ο Θεό λοιπόν λέει παρόλο που μα διορίζει ο άλλο να υπομένουμε και λέει ο άλλο, εγώ αν υπομένω όμως, θα του δώσω δικαιώματα γίνει χειρότερος και λέει αυτά ας τα παρέμφει ο Θεός να το δούμε πιο απλά και λαϊκά αυτό δεν είναι αποτέλεσμα αγάπη και ενδιαφέρντως για τον άλλον αλλά είναι αποτέλεσμα σκληρότητα και αλαζονίας και ικανοποίηση του πάθους προστάζει κάτι Α μην νομοθετείουμε εμεί νόμους αντίθετους με αυτόν. Και εξηγεί περισσότερο ο Άγιος Χρυσόστομος. Λέει, απάντηση με καλοσύνη αναχαιτίζει την οργή. Υπάρχει λοιπόν ο τρόπος, στον άλλο με προσβάλλει, να αντιδράσω, να οργιστώ, να, να μηνθώ, να επιτεθώ, να εξηγήσω στον άλλον, να μπούμε σε μια δικασία διαμάχης, λόγω να εξηγήσω ένα στον άλλον. Αυτό λέει, δεν κάνει καλύτερο τον άλλον, ούτε βοηθάει τη σχέση Αντιθέτως λέει μία απάντηση με καλοσύνη αναχαιτίζει την οργή. Δηλαδή πώς τελικά νικέται το κακό με το καλό και όχι με το κακό. Μην νικώ το κακό υπό του κακού αλλά το κακό υπό του καλού. Απάντηση με καλοσύνη λέει αναχαιτίζει την οργή. Και έτσι όπως απάντηση κάνει καλύτερο τον άλλον. Πολύ απλό είναι αυτό. Δεν θέλει φιλοσοφία. Γιατί η αλήθεια είναι πάρα πολύ απλή. Γιατί όμως να το κάνουμε αυτό. Γιατί είναι αντιδραγωισμός μας. Και λέμε, μα πώς μου το είπε. Μα με αδίκησε. Τι θα του δώσω και συγχαρητήρια τώρα. Θα το μιλήσουμε και καλά. Μας την είπε και θα του φερθούμε και με μα Είναι αυτά τα πράγματα όρο, όμορφα πράγματα. Πρέπει να εξετάσουμε, γιατί μας βγαίνει τόσο γιατί θεωρούμε την προσβολή του άλλου καταστροφή για μα. Κάτι πρέπει να σημαίνει μέσα μας αυτό το πράγμα. Είναι πιο σημαντικό να μάθουμε τι συμβαίνει μέσα μας παρά να διορθώσουμε τον άλλον άνθρωπο. Γιατί πριν είναι πολύ σημαντικό να μάθουμε μέσα μας γιατί είμαστε τόσο ευέξαπτοί. Γιατί οργιζόμαστε τόσο εύκολα, γιατί θεωρούμε τόσο κακό και προσβλητικό όταν μα ή μα Αυτό είναι πιο σημαντικό να το μάθουμε. Παρά να προστατεύσουμε τον εαυτό μας από μια αρνητική διάθεση του Άλλου. Λέει λοιπόν ο Άγιος Χριστός Μόσος ότι η απάντηση με καλοσύνη να χαιτήσει την οργή. Άρα αυτό λέει το κατορθώνει η ταπεινωμένη απάντηση και όχι εκείνη που αντιτίθεται. Το κατορθώνει αυτό λέει η ταπεινωμένη απάντηση. Η, τα... η απάντηση δηλαδή που περιέχει τιμή για τον άλλον άνθρωπο. Κοιτάξτε ταπείνωση. Δεν είναι, είναι, είναι φορτουρισμένη με αρνητική κατάσταση Ένας κακομύρης άνθρωπος που δεν, έχει πώς, δεν ξέρει πώς αλλιώς να αντιδράσει Η ταπείνωση είναι πάρα πολύ ρωμα, ρωμαλαία και ανδρεία κίνηση εδώ Που για να υπάρξει προϋποθέτει τον άλλον να τον αγαπώ Μα είναι ο άντρας μου δεν τον αγαπώ Είναι η γυναίκα μου δεν είναι αγαπώ Και ασφαλώς δεν την αγαπάς Την έχεις και τον έχεις για να νιώθεις δυνατότερος Όχι για να βγαίνεις από τον εαυτό σου τον έχεις για να αισθάνεσαι ότι άλλο σε να γνωρίζει να ανεβάζει την αυτοπεποίθηση. Να, δέστε, του άλλου ανθρώπους του έχουμε για να μας αγαπούουν, για να, να ανεβαίνει η αυτοπεποίθησή μα και όχι να τους αγαπούμε εμείς. Αυτό δεν είναι σημαντικό. Δεν συναντούμε ανθρώπους για να μας τιμούν και να νιώθουμε καλά με τον εαυτό μας. Και αυτό είναι μέσα στο παιχνίδι. Αλλά αυτό δεν είναι η αγάπη. Αυτό είναι το δόλωμα για να πω η δεκασία αγάπης. Αυτό είναι η παγίδα, αν θέλετε είναι, για να μου πω σε δικασία αγάπης που μετά πρέπει να εξελιχθώ και αυτή η εξελίξη είναι να βγω από αυτό το λούκι που κλείνομαι και αυτοεγκλωβίζομαι στον εαυτό μου περιμένοντας τιμή από τον άλλον άνθρωπο που α, δεν την τύχω εδώ μια αρνητική κατάσταση τότε επιτίθεμαι Συνεπώς όταν λέμε ταπεινωμένη απάντηση σημαίνει αγάπη Δηλαδή τι σημαίνει αγάπη δεν με διαφέρει τι θα μου δώσει ο άλλος αλλά με διαφέρει πως να τιμώ και τον άλλο και τη σχέση. Δεν με διαφέρει τι, τι κέρδος έχω από τον άλλο αλλά με διαφέρει πως θα διαφυλάξω την κοινωνία και τη ζωντανή σχέση με τον άλλο. Αυτό λοιπόν με κάνει να προτιμώ και να προκρίνω την καλοσύνη παρά την αντίθεση. Εάν ωφελεί, η εσένα, δηλαδή αυτή η απάντηση με καλοσύνη, ωφελεί και εκείνον. Εάν δε βλάπτει εσένα, που οφείλει να διορθώνει εκείνον, πολύ περισσότερο βλάπτει εκείνον. Δηλαδή, λοιπόν, θέλει να ωφελήσει τον άλλον. Όταν όμω οργίζεσαι και εσύ, τι να ωφελήσει τον άλλον, είσαι και εσύ αρρωσταίνει. Αν όμω εσύ ωφελήσει, δηλαδή ξεπερνά την οργή σου, βγάζει την εμπάθεια από μέσα σου, τότε μπορεί να βοηθήσει και τον άλλον άνθρωπο. Αν όμω ο άλλο σου γίνεται η αφορμή να δυναμώσει το πάθο μέσα σου, την εμπάθεια, δεν πρέπει να τον ωφελήσει. Τότε γιατί συγκρούεσαι, Σου κρούεσαι γιατί νιώθω ενοχλημένο και πρέπει να μην με αδικήσει διαρκώ. Άρα τι έχει ω κέντρο, τον εαυτό σου. Αν όμω ενδιαφέρει ο άλλο να τον ωφελήσει και κατ' επέκταση στη σχέση, να ωφελήσει τη σχέση, θέλει να καταλάβει τον άνθρωπο μέσα από την καλοσύνη, θεραπεύοντα το λογισμό σου, θεραπεύοντα το συνάστημά σου, τακτοποιώντα το γενοφύλι και τον άλλον άνθρωπο. Αν προηγουμένω δεν τακτοποιεί το συνέστημά σου, δεν το εξηγειάνει, δεν καθαρίζει το λογισμό σου, δεν γίνει μια διεργασία μέσα σου και δεν βγει καλοσύνη, δεν πρόκειται να ωφελήσει κανένα άλλο άνθρωπο. Αν είσαι ταραγμένο και μέσα στην εμπάθεια και νιώθει στιγμένο, τι να ωφελήσει τον άλλο. Γι' αυτό λέει ο Άγιο Χρυσόγονο, εάν ωφελεί, εάν ωφελεί εσένα, ωφελεί και εκείνον. Εάν δεν βλάπτει εσένα, που οφείλει να διορθώνει εκείνον, πολύ περισσότερο βλάπτει εκείνον. Γι' αυτό λέει ο Κύριος, γιατρέ, θεράπευσε τον εαυτό σου. Σε κακολόγησε, σι πένεψέ τον. Σε έβρισε, εγκομίασέ τον. Σκέφτηκε κάτι κατώ σου, ευεργέτησέ τον. Άμυψέ το με τα αντίθετα, ή να φυσικά φροντίζεις οπωσδήποτε για τη σωτρια εκείνου. Και να μην θέλεις να οικονοποιήσεις το πάθος σου παίρνοντα εκδίκηση. Άρα να, είναι αυτό που είπαμε, πώς γνωρίζεις τον εαυτό μου, γίνεται μια σύγκρουση. Τι με ενδιαφέρει, να πάρω εκδίκηση γιατί με πρόσβαλε και φούντωσε το πάθος μέσα μου, μια επιλογή είναι αυτή. Η άλλη επιλογή είναι ο άλλος, βλέπεις ότι έχει πρόβλημα, ενδιαφέρει σε πώς θα το βοηθήσεις να θεραπεύσεις το πάθος του. Και τότε χειρίζεσαι με κάποιον τρόπο τα πράγματα που να είναι δημιουργικά, να είναι θετικά για τον άλλον άνθρωπο. Και προτείνει ο Άγιος Φραστόμος. Στο αρνητικό του άλλου προβάλλεται το καλό. Σαφώ δεν τον είμαι αυτή την έννοια, γιατί αν μα βρίσει άλλο και εμεί το λέμε καλό κοφέτα, θα μα βρίσει ακόμη περισσότερο. Γιατί καταλαβαίνει ότι το δουλεύουμε. Θα το πάρει ότι το δουλεύουμε. Αλλά στην ουσία παίρνουμε το νόημα ότι χειριζόμαστε έτσι τα πράγματα που να δώσουμε στον άλλο την αίσθηση ότι τον τιμούμε. Τι θα κάνει ο άλλο άνθρωπο. Του γκρεμίζει τα όπλα. Η εποχή μα, που είναι εποχή. Συγκρούσεων, δύναμη και επιτυχία. Είναι στη λογική. Ο ισχυρός νικάει τον αδύνατο. Στην πνευματική σου υπάρχει τελείω αντίρρηση αυτά τα πράγματα. Για να πολεμήσει τον άλλον, δεν υψώνεις υπλοστάσιο, γκρεμίζει όλες τις άμυνες Γίνε ευάλωτο. Και με αυτόν τον τρόπο κατακτά τον άλλον όσο πιο ισχυρός γίνεσαι γιατί είναι ισχυρός και ο άλλος και συγκρούεσαι και αντιστέκεσαι τόσο πιο ανίσχυρός καθίστασε στα πνευματικά και στα ψυχολογικά όμως όσο περισσότερο διά της αγάπης και διά της του andar vitaminos γίνεσαι ευάλωτος, εκούσια, θεληματικά με επίγνωση γιατί είσαι ανδρείος, γιατί είσαι δυνατός, γιατί είσαι ταπεινός τόσο πιο ανίσχυρο κάνεις τον άλλο Δηλαδή του αχρηστεύεις το στο πλωστάσιο Γιατί δεν έχει ανάγκη να ετηθείς. Θεληματικά είσαι τίμενος. Δεν φοβάσαι να χάσεις Του λες είμαι χαμένος, δεν με νοιάζει Κακολόγησέ με, δεν, δεν έχω κανένα πρόβλημα Άρα το αχρηστεύεις το όπλα Το αχρηστεύεις τα επιχειρήματα Το αχρηστεύεις το απάθει Το αχρηστεύεις την οργή, τον διαλύει. Δηλαδή συντρίβεις Το πλωστάσιο του όλου με την κατάργηση των όπλων το δικό σου με το κρέμισμα της άμυνα. Πάβεις να μείνεσαι. Όταν μπεις να βίνεσαι του να χρυσά τα όπλα του άλλου ανθρώπου. Όταν να μείνεσαι του ισχυροποιείς τα όπλα. Του ισχυροποιείς τα πάθη. Του ισχυροποιείς το εμπαθές μέρος. Αυτό όμως, το κρέμισμα της άμυνα γεννάται στο βαθμό που έχει επίγνωση τι είναι σημαντικό στη ζωή σου. Στο βαθμό που καταλαβαίνει ποια είναι η μορφιά της ζωής. Ποια είναι η ομορφιά της ζωής Να κατακτούμε ανθρώπους Να κυριαρχούμε πάνω σε ανθρώπους Σε συνειδησει ή ομορφιά τη ζωή να υπάρχει αλλην κοινωνία ενελευθεί με κάποιον άνθρωπο. Αυτό είναι η ομορφιά της ζωής να υπάρχει αληθινή κοινωνία Ενελευθύρια με κάποιον άνθρωπο Αυτό είναι η ιστορία που γίνεται μέσα μας Αλλά εμείς είμαστε τόσο επιφανειακοί Που ποτέ δεν υποψιαστήκαμε μια τέτοια έννοια ζωής Υποψιαστήκαμε ποτέ μια τέτοια έννοια ζωής Ότι η ομορφιά είναι αυτή εμείς φαντασιωθήκαμε άλλα πράγματα. Λοιπόν, κι όμως λέει πολλές φορές που απόλαυσε μακροθυμία έγινε χειρότερος. Αυτό που είπαμε και πριν. Αυτό δεν οφείλεται σε σένα αλλά σε αυτόν που δεν χειρίστηκε σωστά τις δυνατότητες που το έχεις δώσει. Και εσύ λέει αν τον δείς να δείχνεις σκληρότητα τότε υποχώρησε περισσότερο. Γιατί λέει, δέστε τη ώρα που το λέει ο αριθμό, Διότι αυτή η μανία Είναι μανία η σκληρότητα ε. Χρειάζεται περισσότερη παρηγοριά Όσο χειρότερα σε κακολογεί Τόσο περισσότερη επίκεια χρειάζεται Ακούστε τρέλα Ακούστε τρέλα Να είναι κακολογεί ο άλλος περισσότερο Και εγώ να χρειάζεται περισσότερη επίκεια να του δώσω Μα αυτή είναι ανατροπήμα προηγουμένω. Αυτά είναι πνευματικά πράγματα Δεν είναι μαθηματικά δεν αντέχουν στη λογική του εγκεφαλικού ανθρώπου. Αυτά μόνο τα κατανοεί τα βιών, ο άνθρωπος της καρδιάς. Ο άνθρωπος της αγάπης. Ο κλεισμένος μέσα στην κακομεριά της μοναξιάς του. Ο ακοινώνητος άνθρωπος που μπορεί να έχει μια καλή κοινωνική συμπεριφορά. Δεν μπορεί να δεχθεί αυτό το λόγο. Είναι σκάνδαλο αυτό το πράγμα. Δηλαδή όταν ο άνθρωπος ε, εκφράζει σκληρότητας έχει ανάγκη και η παρηγορία είναι παρηγοριάς. Δέστε το και στη ζωή σας, όσο πιο σκληρή γινόμαστε με κάποιον τρόπο, περισσότερο κλείνεται και ο άνθρωπος γίνεται ακόμη πιο σκληρός. Γι' αυτό λέει ο Άγιος Ωστομός, όσο χειρότερα σε κακολογεί, τόση περισσότερη επίκεια χρειάζεται. Αυτό λέει κάνει και εσύ. Φωτιά είναι ο θυμός, είναι φλόγα πολύ καυστική που χρειάζεται καύσιμη ύλη. Μην προσφέρεις την τροφή στη φωτιά και αμέσω έσβησε το κακό. Λέω θυμό είναι σαν τη φωτιά που θέλει υλικό να συνεχίσει να καίει. Και ε, πώ δημότει το υλικό, με την αντιλογία, με τη λογομαχία, με κάποιον τρόπο. Λοιπόν, εσύ λέει, μην προσφέρεις αυτή την τροφή και αμέσω έσβησε τη φωτιά. Αλλά για να μην προσφέρει αυτή την ύλη, φω... πρέπει να έχει ισορροπία μέσα σου. Να έχει τακτοποίηση με τον εαυτό σου, να έχει ειρήνη μέσα στην καρδιά σου. Η οργή δεν έχει από μόνη τη δύναμη αν δεν υπάρχει κάποιο άλλο που να παρέχει τροφή σε αυτή Φανταστείτε έναν άνθρωπο τρελαμένο να φωνάζει συνέχεια. Αν δεν δώσει τροφή, τι θα σταματήσει. Μια, δύο, τρει, τέσσερα, θα τον ακούσει και η γειτονιά, μετά θα σταματήσει. Στο τέλο θα ακούσει και ο στη τη φωνή και λέει: Τι χάζω, κάνω και θα σταματήσει. Δεν υπάρχει καμιά δικαιολογία για σένα. Εκείνο είναι κυριευμένο από τη μανία και δεν γνωρίζει τι κάνει. Σι βλέποντα αυτόν όταν περιπέσει τα ίδια. Και δεν σε σοφρονιστεί ούτε από εκείνο, ποια συγγνώμη θα έχει, και λέει ο Αεξόστομος Αν το καταλάβατε εδώ. Εσύ, λέει, που βλέπει αυτό, να πέφτει σε αυτή την κατάσταση, αν από αυτό δεν παίρνει παράδειγμα και λε πώ έγινε έτσι, α μην γίνω εγώ έτσι, και να μην οργιστεί, αν από αυτό δεν, δεν έχει παράδειγμα, τότε δεν έχει καμιά δικαιολογία, λέει. Δεν έχει καμιά συγγνώμη. Αν κάποιο, λέει, βρισκόμενο σε συμπόσιο, δει κάποιο μεθυσμένο και να σχημώνει στα, πρόθυ στα πρόθυρα έπειτα αν και αυτός περιπέσει τα ίδια, δεν θα, δεν θα ήταν περισσότερο ασυγχώρητος μεθώντας μετά από εκείνον. Έτσι και εδώ, ας μην νομίσουμε ότι αποτελεί η δικαιολογία το να λέμε ότι δεν έκανα εγώ την αρχή. Αυτό που λέμε όλοι, ε, δεν ξεκίνησε εγώ πάτερ, αυτός ξεκίνησε ή αυτή ξεκίνησε. Επειδή ξεκίνησε αυτός και είδες τα χάλια του, άρα δεν αξίζει η συγγνώμη εσύ που συνέχει το πράγμα. Φανταστείτε ένα ο οποίο παίρνει ναρκωτικά και είναι εξαθλειωμένο. Και να βλέπουμε το παράδειγμα πως γίνεται και εμείς να παίρνουμε τα ναρκωτικά μα. Βλέπει τον άλλον που μοργίζεται, ξεκίνησε πρώτο, έχασε τα μυαλά του, έχασε τα λογικά του και τη στιγμή ήταν εκτό αυτού. Και εσύ ανταποκρίνεσαι, δεν έχει δικαιολογία. Αυτό λέει είναι εναντίον μα, διότι δεν σοφρονιστήκαμε ούτε και που είδαμε εκείνον, όπω θα μπορούσε κάποιο να πει, όποιο θα μπορούσε να πει κάποιο. Δεν φωνευσα εγώ πρώτος, γι' αυτό είσαι άξιος μοριάς, διότι ούτε βλέποντας το παράδειγμα συγκράτησε τον εαυτό σου. Αν έβλεπε τον μεθυσμένο να κάνει μνημετό, να ξεσκίζεται και να καταστρέφει τα δίματά του, να έχει τα μάτια του εξαγριωμένα, να γεμίσει το τραπέζι με καθαρσίες, όλα να τον αποφεύγουν επίτα εάν περιπέσει τα ίδια χάλια δεν θα, θα γίνεις περισσότερο μισιτός. Κάπω αυτό το πλαίσιο κυρίεται το κίνητο Αγίου Χρυσοστό. μου. θέλετε κάτι να ρωτήσετε μέχρι εδώ, Θέλω να το Όσο <σώ> αφορά τι σχέσει <σώ> που έχουν όλοι στη <σώ> ζωή μα, το μέσο είναι να σε μια ή να σχολή μας σε μια κουλίδα που θα θα να που όταν ξεκινάει μια σχέση, δεν υπάρχει αρκήματη πως λόγος των με πρέπει να τον άλλο την επόμενη μέρη την επόμενη εθνών μου. Πως χειριζόμαστε να τις αντιδράσουμε για να καταλήξουμε για τη ζωή μας και λες ότι έχουμε ανθρώπους που μας, που γεννηθήκαμε από αυτούς είναι το περιβάλλον μας που δεν το επιλέξαμε αλλά ήμασταν και εκεί έχουμε μια στάση που μάθαμε πώς να δουλεύουμε εκείνη, πρός, Μπορούμε να Μπορούμε να Μέσα στη ζωή μα, γιατί δεν χτίζεται και φλιάχνουμε ζωή μα και κρίνουμε άλλε μα. Πώ δημιουργείται η σχέση, Γιατί Κοιτάξτε. Καταρχήν πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ότι δεν είναι αυτονόητο επειδή γεννηθήκαμε σε ένα περιβάλλον και είμαστε σίγουροι για τα συναισθήματα των δικών μας ανθρώπων όπως παράδειγμα χάρη των γονείων μας πρέπει να είμαστε χήμα και α, γιατί συνήθως στα περιβάλλοντα που νιώθουμε ασφάλεια βγάζουμε το χειρότερο μας για αυτό. γιατί νιώθουμε ότι άλλο δεν θα μας απορρίψει. Άρα νομίζω ότι και εκεί πρέπει να δείξουμε την τιμή στη σχέση, να μην διαφερήσουμε αυτονοητικά και δεδομένη γιατί είναι ο πατέρας μας, η μάνα μας, τα αδέλφια μας και έτσι μπορούμε να είμαστε ό,τι να είναι. Ένα είναι αυτό. Δεύτερο, άλλη παγίδα είναι. Όταν επίσης κάποιους τους γνωρίζουμε, έτσι, στιγμία ή έρχονται στη ζωή μας και κρατάμε μια σχέση, δεν σημαίνει κάποιος επειδή δεν είναι μα δεν θα του δείξουμε τιμή, Δεν το σεβαστούμε σαν είναι για μα ο Θεός μας Οφείλουμε και σε αυτόν τον άνθρωπο να τον περιβάλλουμε με τιμή. Στη συνέχεια. Υπάρχει το εξής πρόβλημα. Όπως στην σχέση το γονιό μας που νιώθουμε ασφαλείς, βγάζουμε το πραγματικό μας σε αυτό και πολλές φορές με τη χειοδιότερη του μορφή, αντιθέτως ανθρώπου που δεν νιώθουμε ασφαλείς συναισθηματικά, δηλαδή, θα μας δεχθούν ή θα μας απορρίψουν, βγάζουμε ένα ψεύτικο εαυτό. Τον καλό μα. εαυτό. Και εκεί αρχίζει η ιστορία. Ή αν ξεγελάσεις έναν άνθρωπο και βγάλεις τον κατέρωση αυτό και τον τυπλαρώσεις, τότε αρχίζει η περιπέτεια. Ανέλογα τι είδου δέσμευση έχεις. Αν η δέσμευση δεν υπάρχει, τότε, όταν βγάλεις τον εαυτό σου, τον πραγματικό, και αυτός είναι τον πραγματικότητα εαυτό ε, μετά από λίγο θα χωρίσετε γιατί δεν θα έχετε υπομονή. Εάν όμως η σχέση έχει μεγαλύτερη δέσμευση και εξάρτηση, τότε αρχίζει κανείς να κάνει υπομονή. Και να, μην θέλει να χάσει κάποιον άνθρωπο. Απλά, λοιπόν, εάν έχουμε κάποιο συναισθηματικό συμφέρο με κάποιον άλλον άνθρωπο, πουλούμε έναν εαυτόν που θα γίνει αναγνωρίσιμος και αποδεκτός, και η σχέση δημιουργείται. Στη συνέχεια υπάρχει το δέσιμο. Και μέσα στο δέσιμο κανείς νιώθει να εξαρτάται από τον άλλο. Να μην ζει χωρί τον άλλο. Το γίνει συνήθεια ο κατά κάποιον τρόπο. Να νιώθει ότι δεν, δεν περισσότερο και χρονίζει μια σχέση. Τότε αρχίζει να βγαίνει πιο άνετα και όταν χαλαρώσει κανείς σε μια σχέση και νιώσει μια ασφάλεια αρχίζει να βγαίνει και ο, ο, ο δίστροπος εαυτός. Και τότε κανείς κάνει αυτή την άσκηση της αγάπης. Να μπαίνει στη θέση του άλλου, να, να εξηγεί στον άλλο κάποια πράγματα καλύτερα, να, να το δώσει να καταλάβει, να κάνει υπομονή, να υπάρχει συνεννόηση. Αν υπάρχει οριμότητα, η σχέση προχωρεί. Αν δεν υπάρχει η ωριμότητα και υπάρχει η διορυθμία, η σχέση δεν προχωρεί. Σε καμία περίπτωση, εγώ πιστεύω ξεκινάει μια σχέση. Για παράδειγμα, αν εγώ έρχομαι στη δουλειά μου και βρίσκω μια. Να να πάμε καφέ και μου Ή στο Μπορεί να πίνει καφέρεση <laughs> Κοιτάξτε. Αν δεν θέλει να κάνει παρέα μαζί σου, δεν θέλει. Τελεία και Παύλα. Κοιτάξτε. Όταν κάποιος, κοιτάξτε, κάποιος μπορεί να μας θέλει να κάνει παρέα μαζί μας, τελειώνει εκεί το παραμύθι. Αλλά τι γίνεται, δοκιμάζουμε καταρχήν να βεβαιωθούμε ότι δεν ήταν στιγμή ο γεγονός, ότι δεν μπορούσε εκείνη τη μέρα ή κάτι έτυχε, ή δεν είχε διάθεση. Όταν λοιπόν διαπιστώσουμε μέσα μας ότι ο δεν θέλει να κάνει παρέα μαζί μας, σταματούμε εκεί, δεν επιμένουμε. Αλλά όμως ψάχνουμε άλλα πράγματα. Γιατί δεν θέλει κανεί παρέα μαζί μα, Μήπω εμεί βγάζουμε κάτι που ενοχλεί τον άλλον. Μήπω είμαστε φορτικοί, απαιτητικοί, ιδιόρυθμοι, με μεμψίμιοι. Μήπω δεν έχουμε κάτι που να ενθουσιάσει τον άλλον άνθρωπο. Πρέπει λοιπόν να το βρούμε μέσα μα. Όταν όλο δεν μα θέλει, ή αυτό είναι ένα κλειστό άνθρωπο ε, με δυσκολίε προσωπικέ, ή εγώ έχω το πρόβλημα που δεν τον ελκύω. Αλλά οπωσδήποτε πως πλησιάζουμε κάποιον όπως πλησιάζουμε εμείς τον εαυτό μας Ανάλογα πως πλησιάζουμε τον εαυτό μας εμείς Ανάλογα τί επαφή έχουμε εμείς με τον εαυτό μας Ανάλογα πως εμείς νιώθουμε ελεύθεροι και χαρούμενοι Με τον ίδιο φυσικό τρόπο πλησιάζουμε και τον άλλον άνθρωπο Αν όμως εμείς είμαστε δυσκολεμένοι μέσα μα έχουμε αυτή τη δυσκολία. Έχουμε την άλλη δυσκολία. Το ψάχνουμε από εκεί. Μπερδευόμαστε εκεί. Ανακατεύουμε χίλια δύο πράγματα. Ε, αυτό θα βγει και στον άνθρωπο και θα πει: Α, τι είναι αυτό. Μακριά. Δεν μπορούμε. Μα λέει μια κουβέντα και την παρεξηγούμε. Μπαίνουμε, μα λέει κάτι, το παρερμηνεύουμε. Κλεινόμαστε στον εαυτό μα. Άρα προπόθεση είναι να έχουμε μια σωστή επαφή με τον εαυτό μα. Αν έχουμε μια σωστή επαφή με τον εαυτό μα, ό,τι θέλει κάνει. Ό,τι θέλει κάνει. Όταν ο άνθρωπο έχει μια ισορροπία σχετική και ποιο έχει ισορροπία πραγματική, μια έχουμε δηλαδή μια καλή επαφή με τον εαυτό μα και λίγο με ένα αυθορμητισμό, τον άλλο τον αγκαλιάζουμε και δεν παίρνει είδηση ποτέ κοντά μα και πάμε και πίνουμε καφέ. Αν όμω πάμε μαγκωμένοι, προβληματισμένοι, με χίλιε δυο σκέψει, υπολογισμού, δεν θα βρει τίποτα για καφέ. Γιατί? Γιατί? πολύ απλά ο τρόπο προσέγγιση μα έχει να κάνει με μια διάθεση. Να ελέγξουμε τον άλλον άνθρωπο. Και αυτό το πράγμα τον πνίγει. Όταν πάμε με μια σκέψη, θα μα δεχθεί, θα μα δεχθεί. Τι, τι, γιατί λειτουργεί τώρα έτσι. Κατάλαβα. Αυτό είναι ένα τρόπο ελέγχου του άλλου. Δεν είναι ελευθερωτικό για τον άλλο. δεν, μα, δεν το είπαμε. Το βγάζει η ζωή μα, το βγάζει ο αέρα μα, το βγάζει η ενέργειά μα, το καταλαβαίνει ο άλλο άνθρωπο. Όταν όμω βγει μια φυσικότητα με, μια α, α, με έναν εσωτερικό άδολο τρόπο, ο άλλο ευχαρίστω θα Θα μα κάνει αυτό πρώτα την πρόταση. Δηλαδή ο άνθρωπος αν έχει μέσα του την έννοια της συγνώμης και πλημμυρίζει από αυτή την επίοικια και τη χαρά θα δεχθεί προτάσεις, δεν θα κάνει προτάσεις. Αυτός όμως ο φόβος, η ο καρδία, το σφίξιμο μας και μόνο αυτό σαν ερώτημα κρύβει μια, ένα φόβο και μια, ε, μια επιφυλακτικότητα αντί του άλλου ανθρώπου. Άρα αυτός ο φόβος και αυτή η επιφυλακτικότητα ταυτόχρονα βλέπω τον άλλο σε έναν άλλο που μπορεί να είναι Δυνητικά εχθρό μου. Μπορεί να είναι επικίνδυνο στη ζωή μου. Δεν το βλέπω δυνητικά ω αδελφό μου. Δεν πω με υπολογισμού. Πω έτσι απλά, φυσικά. Δεν το βλέπω. Βλέπω ότι είναι ένα κομμάτι του εαυτού μου. Πνευματικά έτσι είναι. Όταν εγώ αισθάνομαι ότι όλοι είμαστε παιδιά του Θεού και ότι ανήκουμε στο ίδιο σώμα, το σώμα του Χριστού, τότε είμαστε όλοι μέλη του ίδιου σώματο, δεν νιώθω ότι κάτι ξεχωριστό από τη ζωή μου. Το καταλάβατε. Οπότε νομίζω ότι πρέπει να έχουμε τέτοια μέσα μας ε, χαρά και τέτοια συγγνώμη για να είναι υποχρεμένος ο άλλος με τον τρόπο μας να μας κάνει αυτός πρόταση για καφέ. Άντε, όταν διαπιστώσουμε ότι όχι συγκεκριμένα πάθημα στις διαδικασίες μας είναι αυτά που δεν μας επιτρέπουν να δημιουργήσουμε καρδιακή σχέση με τον άλλο. Για αυτό, σωστά, Όταν τα πάθη μας, εμποδίζουν μια καρδιακή σχέση. Κοιτάξτε, πρέπει να καταλάβουμε ότι είμαστε χωματένοι. Όμαστε άνθρωποι εμπαθείς. Τα πάθη μας βοηθούν τη σχέση, δεν την εμποδίζουν. Τι συμβαίνει? Απλώς δεν πιστέψαμε ότι έχουμε πάθει και λειτουργούμε... Ε, εξουσιαστεί κανέναντι το άλλο και φεύγει όταν άνθρωπος έχει συνείδηση ότι είναι εμπαθή, έχει και ταπείνωση έχει και επίοικια έχει και κατανόηση και όλοι οι άνθρωποι θέλουν να κάνουν μαζί του το πάθος μας που είναι το κατεξοχήν πάθος που μπορείς να έρθει στη ζωή μα είναι η αίσθηση ότι εγώ είμαι καλό εγώ είμαι σωστός όλοι οι άλλοι είναι λάθος εγώ νιώθω δικαιωμένο. Είμαι εντάξει σε όλα. Ε, εντάξει, λίγα νευράκια έχω. Όταν δηλαδή ο άνθρωπος δεν έχει συνέστηση της δικής του προσωπικής αμαρτωλότητας ή κατάντιας, αυτός είναι ο μόνος που δεν μπορεί να γίνει δεκτός σε μία σχέση. Ο πιο εμπαθής άνθρωπος που όμως έχει συνείδηση της πτώσης του, της αδυναμίας του και διαρκώς ζει με τη συγγνώμη, αλκύσει πολλού άνθρωπος κοντά του. Άρα θεωρούμε ότι το πρόβλημα δεν είναι τα πάθη μας αλλά τότε δεν αισθανόμαστε τα πάθη μας, δεν τα συναισθανόμαστε και δεν δείχνουμε επιοίκεια και συγκατάβαση και καλοσύνη στον άνθρωπο μας. Όταν διαπιστώνουμε το πάθος δεν μας επιτρέπει να δούμε τον άλλο σαν πρόσωπο. Ή <κυρίζει> αν πάλι θα επιμείνουμε στο ίδιο μοτίβο Καταλάβουμε ότι τον άλλο δεν το βλέπουμε ω πρόσωπο λόγω του πάθου μα, τότε, εάν το συναισθανθούμε αυτό, συναισθανθούμε αυτή την πτώση μα και ζητούμε το έλεος του Θεού, τότε θα αρχίσουμε να βλέπουμε τον εαυτό μα ως πρόσωπο. Και αν δούμε τον εαυτό μα ως πρόσωπο, θα τιμήσουμε και τον άλλο ω πρόσωπο. Επαναλαμβάνομαι, το πρόβλημα δεν τα πάθη μας. είναι η μη συνέστησή του και η μετάνοιά μα. Αν έχουμε μετάνοια, όπως και να έχει, θα τιμήσουμε τη σχέση. Εγώ ήθελα να ρωτήσω εξής. Υπάρχει περίπτωση για μία σχέση, αυτό που είπατε προηγουμένου, κάποιος να είναι ηλιστικός, να σε να κάνει διάφορα τέτοια πράγματα και εσύ να προσπαθείς να θερθείς με καλοσύνη. Ε, αυτό το πράγμα μπορεί να λειτουργήσει να γίνει κόλαση από το τρελάνει, για το πράγμα. Πώ είσαι, πώ κόλαση του θα γίνει. <coughs> και από την κόλαση έρχεται ο παράδεισο. Αν δεν περάσει από την κόλαση, δεν έρχεται ο παράδεισος Ακριβώ η καλοσύνη σου τον άλλο τον τρελάνει. Θα τον φέρει σε συνέστηση τη κόλαση που ζει και αν θέλει θα βγει. Αν θέλει, δεν θα βγει. Το κακό είναι έτσι και νομίζω και στον Παράδεισο. Άρα αυτή η συνέστηση της κόλασή του, που είναι κόλαση μοναξιάς, που είναι κόλαση κακομεριάς, θα του δώσει στην προπόθεση αν θέλει να βγει. Και η υπολογονή που πει έχει κάποια όρια, δηλαδή μπορεί να φτάσει σε ένα σημείο κάπως όμως να φέρεται με καλοσύνη και αλλά να συναντήσει να ανθρώπου να να απέδευτου και να μην έχουν συνέστηση. Και να μην καταλαβαίνουν ότι η καπινοσύνη έχει καλώ ή όχι. Γιατί όχι η γιατι γιατί η καπινοσύνη. Τι κάνει, υπάρχει mm κάποιο. -hmm. Ναι, λέει το ερώτημα είναι: Εγώ μπορώ να δείχνω καλοσύνη, όλο να εκμεταλλεύεται και να γίνετε χειρότερο. Συνήθω όταν η καλοσύνη είναι αληθινή mm -hmm. mm -hmm. και τον άλλο τον αγαπάμε πραγματικά από την καρδιά μα. Που είναι ζόρι αυτό και αγώνα, συνήθω δεν συμβαίνει αυτό, αλλά ο άλλο βελτιώνεται, αλλοιώνεται, αλλάζει. Υπάρχει και περίπτωση όμω να μην συμβαίνει αυτό το πράγμα. Τότε, όταν διαπιστώσουμε ότι ο άλλο, δοκιμάζοντά τον, δεν διαπιστώνουμε ίχνος, δυνατότητα αλλοιώση, τότε διακόπτουμε σχέση. Σταματάμε. Τελειώσαμε. Πάμε παρακάτω. Υπάρχει και αυτό και είναι νόμιμο. Γιατί ο άλλο δεν είναι παρτήτω, επειδή εμεί του δείχνουμε καλοσύνη θα αλλάξει. Μπορεί να μην θέλει. Όταν λοιπόν η καρδιά μας μας μαρτυρήσει ότι ο άλλος έτσι όπως τον ζούμε δεν, μπεν, δεν εμπνέεται δεν αλλοιώνεται δεν κατανοεί, δεν τιμά δεν έχει τη συνέστηση αυτού του, της καλοσύνης αλλά είναι στην κοσμάρα του τότε πραγματικά έχουμε το δικαίωμα χωρίς εμπάθεια να πούμε τελειώσαμε εδώ, δεν προχωράει παρακάτω Αν τον έχεις απέναντι σου κάθε μέρα, τότε μάλλον έχεις καθρέφτη. Να κάτι, Θυμάμαι κάτι που είχατε διαβάσει του Γέροντος Εμιλιανού που έλεγε και ο Ράμος. Είναι η αρχή τη πνευματικής ε, ζωής, που είχε κάνει η στον γάμο ο κάθε ένα από του δύο συζύγου έχει, έχει διαφορετικό χρόνο συνειδητοποίηση. Δηλαδή, εγώ σήμερα ακούω αυτό και πληροφορούμε, ο άλλο μπορεί να περάσει και ένα και δύο και πέντε χρόνια και να θελήσει να αλλάξει σε χρόνο δεύτερο, ή τέλο πάντων. Α πούμε ότι ο κάθε ένα είναι καλοπροαίρετο από του δύο συζύγου. Δεν πρέπει ο κάθε ένα να το δει, δηλαδή, μπορεί να μιλάμε για σχέση για δύο άτομα, αλλά δεν είναι αυτό το θέμα του αγώνα Βεβαιώς Και πρέπει σε αυτό το πράγμα να ασκήσω, Βέβαια. Όλα αυτά μπορώ. Ναι. Εδώ ο Γέροντας Μιλενό, όταν λέει είναι αρχή τη πνευματικής ζωή, είναι ότι ο άνθρωπο μπαίνει σε ένα γάμο, έχει ένα σκοπό ζωή. Και εκ των πραγμάτων θα έχει καθημερινή τριβή. Θα. θα κόψει το θέλημά του. Θέλει, δεν θέλει, μπαίνει σε μια σειρά. Μα αυτή δεν είναι η αρχή πνευματικής πνευματική ζωή. Και ανάλογα, ο καθένα το εξασκεί περισσότερο ή λιγότερο. Έτσι δεν είναι. Δηλαδή, όταν ο άνθρωπο είναι χωρί υποχρεώσει, χωρί δεσμεύσει, δύσκολα μπορεί να κάνει πνευματική ζωή. Όταν όμω μπει σε μια δέσμευση εκ των πραγμάτων, μπαίνει σε μια διαδικασία, σε μια πορεία πνευματική ζωή. Και όχι με την έννοια τη στενή, πάω εκκλησία, κοινωνό, εξομολόγομαι, αλλά κάνει μια καθημερινή άσκηση. Αυτό που λέμε τώρα ναι. Δεν κολλάει εδώ, δηλαδή ότι εγώ. Ε, σε σχέση με τον άλλον πρέπει να μάθουμε να ασκούμε σε αυτό εδώ κάνοντας την υπομονή σαφώς αυτό μου, για να ανακαλύψω και την ουσία του άλλου σαφώς αυτό λέμε αυτή είναι η άσκηση κοιτάξτε σε κάθε σχέση μπορεί να γίνει αυτό πολύ περισσότερο σε μια σχέση γάμου το τραγικό είναι ότι εμείς μπορούμε να επικοινώσουμε να πούμε όποιαδήποτε χαζουμάρα θέλουμε και όταν φτάσουμε σε σημείο να πιάσουμε βαθύτερα πράγματα της ψυχής μας και του άλλου, ο άλλος δεν αντέχει, εμείς δεν αντέχουμε και φεύγουμε. Έχουμε φόβο, νομίζουμε ότι θα, μας, θα εκτεθούμε και όλος θα μας απορρίψει. Φοβούμε θα να βγάλουμε μέσα μας κάποια στοιχεία που μπορεί να είναι αρνητικά. Και αυτό είναι τρομερό. Ξέρετε, στο βαθμό που η σχέση δύο ανθρώπων βαθαίνει, τότε βελτιώνεται και η ποιότητα της πνευματικής και της προσευχής. Ανάλογα, τι είδου σχέση έχω με κάποιον, ανάλογη θα είναι και η προσευχή μου. Πολύ απλά για ποιο λόγο. Όταν δηλαδή, παίρνω στα σοβαρά τον άλλο, δεν θα πάρω σοβαρά τον Θεό. Όταν πλησιάζω έναν άνθρωπο σε ένα βαθύτερο πλαίσιο, δεν θα πλησιάζω τον Θεό βαθύτερα μέσα στην προσευχή μου. Και αντίστροφα, ένα άνθρωπο που προσεγγίζει ουσιαστικά τον Θεό και καρδιακά και ανακαλύπτει μέσα στην καρδιά του πράγματα, του φανερώνει Θεό πράγματα καρδιά του. και αποκτά τέτοιο βάθο, δεν θα πλησιάζει στο ίδιο βάθο τον άνθρωπο του. Το είναι δυνατό. Άρα ο Πάτερ όλοι να κάνουν την αυτογνωσία. Ναι, την αυτογνωσία όχι μόνο ω διανοητική περιγραφή ναι, βιωμάτων, ως ξεκαθάρισμα, ως στάση ζωής. Ποια στάση επίγνωση σημαίνει όχι να έχω επίγνωση γιατί σκέφτηκα εκείνο, γιατί σκέφτηκα το άλλο και αυτό φύλλεται εκεί, αυτό φύλλεται στο άλλο. Επίγνωση σημαίνει στάσει ζωής. Ποια στάση ζωής έχω. Από, η, η στάση ζωή μου από ποια στοιχεία καθορίζεται, από ποια πορεία ζωή καθορίζεται. Συνεπώ, στο βαθμό που ένα άνθρωπο γίνεται ουσιαστικό σε σχέση με του άλλου ανθρώπου, ε, αναπτύσσεται και καλύτερη προσευχή, α το πούμε έτσι απλά. Άλλη προσευχή θα βγάλει. Δηλαδή, εάν εγώ μιλώ με κάποιον άνθρωπο σε ένα πλαίσιο πολύ φτηνό και λέμε σαν χλαμάρε ή λέμε πράγματα έτσι απλώ μεταφέρουμε πληροφορίε ο ένα τον άλλο, τέτοια δηλαδή γίνεται θα και προσευχή, θα είναι τυπική, ψυχρή, μηχανική. Αν όμω με συγκινεί η παρουσία ενό ανθρώπου και μου κινεί εσωτερικέ διαθέσει για κάτι πιο ουσιαστικό και κοινωνήσω το άλλο ανθρώπου σε ένα ουσιαστικότερο πλαίσιο, τότε και η προσευχή μου θα είναι τελείω ποιοτικά διαφορετική. Θα είμαι πιο σοβαρό, πιο ουσιαστικό. Απάντως αυτό είναι το τραγικό, η μεγάλη λύπη είναι ότι να... οι άνθρωποι που θέλουν να ορίζονται χριστιανοί. Το μεγάλο μας μειονέκτημα είναι αυτό. Δεν θέλουμε βαθιές και ουσιαστικές σχέσεις. Τελείως επιφανικές και ε, ε, πολύ χαμη, χαμηλού επίπεδο, επιδερμικές. Γιατί, γιατί, η, γιατί γίνεται αυτό. Γιατί ο χριστιανός έχει μάθει να είναι καλό παιδί. Και πώς είναι ένα καλό παιδί να δείξει έναν άνθρωπο ότι δεν είναι τόσο καλό παιδί. Και άρα βγάζουμε το καλό παιδί μόνο. Δεν βγάζουμε το ψεύτικο εαυτό μας. Δεν μάθεμε ότι ο Χριστιανό είναι ένα ταλέπορο, άνθρωπο, με τα χάλια του, αλλά ελπίζει στην αγάπη του Θεού και δυναμώνει με την αγάπη του Θεού. Και εξαιτία του ότι ο Θεό το δυναμώνει με την αγάπη του, μόνο αγάπη μπορεί να δεις, δώσει άλλου ανθρώπου. Όταν ξέρω εγώ πόσο χάλια είμαι, και ο Θεό με καταδέχεται και με συγχωρεί, με υποχρεώνει με τη στάση του, με ευαισθητοποιεί με τη στάση του, να δείξω αγάπη και στου άλλου ανθρώπου και επίοικια. Και δεν με κόφτει τι θα πει ο άλλο, με ξέρει καλά ο Θεό. Όταν όμω εγώ ζω για τα μάτια του κόσμου, γιατί ως καλό χριστιανό πρέπει να έχει αυτήν την συμπεριφορά και εκεί και εκεί, πώ δυνατόν ένα καλό χριστιανό να εκτεθεί σε έναν άλλον άνθρωπο. Οπότε επικοινωνεί στο βαθμό που δεν αγγίζονται τα βαθύτερα στοιχεία του είναι του. Δηλαδή, μόνο φαίνονται τα καλά στοιχεία του καλού τρόπου, τη ευγένεια, τη καλή συμπεριφορά κλπ. <Τι> Όταν να πει γιατί είναι ένα είναι λέξη προσπαθώ να πλησιάσω έναν άνθρωπο είναι ακύρη τελείω. Δεν προσπαθώ, είναι χαρά μου. Ναι, δεν είναι αγκαρία. Ναι, ναι, χαρά. λοιπόν, αν είναι χαρά δεν είναι προσπάθεια. Και όταν είναι χαρά, δεν θέλω να τον άλλον άνθρωπο. Πρώτο, όταν προσπαθώ, κάνω μια σχέση, δεν υπάρχει η λέξη προσπαθώ, είναι λάθος. Δεν προσπαθώ. Είναι η φυσική μου ανάγκη. Όπως βγαίνω να πάρω αέρα και οξυγόνου, θέλω να μιλήσω και να εγκαλιάσω έναν άνθρωπο. Τελείωσε. Και δεν θέλω να καλλιάσω έναν άλλο άνθρωπο. Αυτό που είναι θέλω. Και ας μην αλλάξει ποτέ. Όταν λοιπόν δεν θέλω να αλλάξω έναν άλλον άνθρωπο, αλλά τον να όπως είναι. Και δεν κάνω αγκαρία, ούτε εφαρμόζω κάποια επιμαντική μέθοδο για να τον πλησιάσω, να τον κερδίσω. Μα όχι, είναι η χαρά μου. Του μιλώ και χαίρομαι. Δεν θέλω να μου μιλήσει, δεν λυπούμε. Όταν λοιπόν πλησιάζω τον άλλο, χωρί την υποχρέωση να ανταποκριθεί στη χαρά που έχω και τη προσπάθειά μου, τον εγκλωβίσω κοντά μου. Όταν όμω κάνω κάτι με τρόπο για να υποχρεώσω τον άλλο να έρθει κοντά μου και να τον κερδίσω, Παναγία μου. Μόνο αγάπη δεν είναι αυτό, μόνο ελευθερία δεν είναι αυτό. Δεν προσπαθούμε να πλησιάσουμε κανέναν, δεν προσπαθούμε να φτιάξουμε σχέση με κανέναν, απλώς εκφράζουμε τη χαρά της καρδιάς μας. Ποια χαρά, ότι έχουμε τα χάλια μας και ο μας αγαπά. Και λέμε στον άλλο, έλα να παίξουμε λίγο, είμαι χαρούμενος, θα έρθεις. Έλα να να τα πιούμε κλπ. Κλ, κλ. Αυτό λοιπόν, τον άλλο το βγάζει σε ένα άλλο πλαίσιο. Θέλω να μια σοβαρότητα. Κοιτάξτε, εγώ από τώρα που σε γνώμη σα εκτίμησα. Είσαι ένα καλό άνθρωπο. Δεν ήξερα πώ θα σε πλησιάσω. Έκανα πολλέ προσπάθειε. Έκανα και προσευχή. Και ο Θεός μου έδειξε ένα μήνυμα ότι είσαι άνθρωπος άνθρωπο μου και πρέπει να μιλήσω μαζί σου. Αλλιώ αν δεν μιλήσει μιλήσω μαζί μου είσαι χαμένο. Ε, δεν είναι η ιστορία αυτή, ρε παιδιά. Αυτό είναι εγκλωβισμό, αυτό είναι βάσον, αυτό είναι δυσκυλιότητα. Πώ θα το πούμε αλλιώ. Πρέπει να βγαίνει μια ελευθερία μέσα από την καρδιά του ανθρώπου. Και αυτό είναι φανέρος αν έχουμε θεόν ή όχι. Ο άνθρωπος που έχει θεό είναι άνετος. Είναι φυσικός. Δηλαδή, το φυσικό το κάναμε ιστορία. Το πιο απλό πράγμα να συνευρεθώ φυσικά, να μιλήσω, να χαρώ με έναν άνθρωπο το κάναμε υπόθεση διατριβής. Ποιο, το να αναπνέουμε, το να μιλούμε, το να χαιρόμαστε. Αυτή είναι όλη η ιστορία. Δηλαδή τι θέλει ο Θεός. Να ζούμε αυτονόητα πράγματα τη ζωής μας έτσι όπως θέλει αυτός, με χαρά και με συγνώμη; Εμείς όλο αυτό το αυτονόητο, μέσα στην πολυπλοκότητα του πάθους μας, το κάναμε διατριβή. Διευχόν τον Αγίον Πατέρον, ημών Κύριε Ισού Χριστέ ο Θεός ημών, και σώσον ημάς.